Ραδιοφωνικό σταθμό τη Εκκλησίας τη Ελλάδος 89,5 Η Άλλη Φωνή στα FM μεταξύ Αποδείπνου και μεσονικτικού λόγοι από τον ιερό άθωμα. με τον μοναχό Μωυσή αγιορίτη Αγαπητοί μου αδελφοί, χέρετε πάντοτε εν κυρίω. Στην προηγούμενη τακτική εκπομπή μας της περασμένη Τρίτης αναφερθήκαμε σε μια ε, ιεραποδημία που είχα σε πολλές μητροπόλες της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ε, σε αυτές λοιπόν είχαμε και ορισμένες ιερατικές συνάξεις δηλαδή συγκέντρωση όλων των κληρικών της κάθε Μητροπόλεως όπου έγινε μία εισήγηση και κατόπιν μία συζήτηση. Από αυτές λοιπόν τις συνάξεις θα αναφερθούμε σε μία που θα μπορούσαμε να δώσουμε ως τίτλο αυτής της εισηγήσεως το Ιερατικό Ήθος και ύφο, και που νομίζουμε πως έχει μια αξία, μια σημασία, ένα ενδιαφέρον και για όλους και για άλλους και γι' αυτό και την αναφέρουμε. Έτσι λοιπόν αναφερθήκαμε ότι η συνάντησή μας με κληρικούς της Εκκλησίας μας δεν μπορεί ποτέ να είναι δίχως μεγάλο σεβασμό και ειλικρινή εν Χριστώ αγάπη. Το θέμα είναι γνωστό, σημαντικό και πάντα επίκαιρο. Ε, για μία ακόμη φορά είπα ε, και τόνισα ότι δεν βρίσκουμε ενώπιον των ιερέων ως δάσκαλος αλλά ως αδελφός ελάχιστος. Η ταπεινή επιθυμία μας ήταν και είναι να τονίσουμε και εξάρουμε το ιερατικό ήθος και να περιγράψουμε το ύφος της πορείας των κληρικών μας, και της εμπνεύσεω της ιερατικής διακονίας στους εφιέμενου νέους να την ακολουθήσουν πιστά. Είναι ανάγκη η επικοινωνία, η ανταλλαγή σκέψεων, η κατάθεση της αγιοπατερική σχετικής διδαχής, ώστε η διακονία όλων να είναι απαλλαγμένη ρήπων και ρητήδων που μολύνουν το ιερατικό ήθος και αλλοιώνουν το ορθόδοξο ύφος. Οφείλουμε συνεχώς να πράττουμε όλοι μόνο το ευάρεστο στο Θεό και αυτό να κηρύττουμε ακατάπαυστα στον πιστό λαό του Θεού για την πνευματική Του προκοπή και ψυχική σωτηρία. Καλούμεθα σε αγαστή συμπόρευση πειμένων και επιμενομένων δίχως προκλήσεις, αντιφάσεις λόγου και έργων, βίου και πράξεων Ηρατικό ηθος Άγιο και ύφο σεμνό και ταπεινό. Ο στολισμός των ηρατικών καρδιών, από είναι πάντοτε το καλύτερο κήρυγμα. Κανείς από κανένα δεν ζητά ποτέ υπεράνθρωπες υπερβάσεις και υψηλά κατορθώματα, άλματα και επιτεύξεις αδύνατες. Μιλάμε για σταθερά βήματα σεμνών, ταπεινών, σοβαρών, καθαρών, απλών, υπεύθυνων ιερέων. Η ιεροπρέπεια είναι βασικό και πολύτιμο στολίδι του κάθε καλού ιερέως. Η ταπείνωση είναι απαραίτητη, χρήσιμη, ωφέλιμη και καλή βοηθό στον συνεχή ιερατικό αγώνα. Υπακοή, υποταγή, υπομονή και επιμονή στο θέλημα του Κυρίου. Ο επαγγελματισμό της ιεροσύνης Αποτελεί σοβαρό νόσημα του εκκλησιαστικού σώματος. Αποτελεί ναι νόσημα ενίοτε και μεταδοτικό και ενοχλητικό και ταλέπορο. Μεταθέτει τον σκοπό, αποαιροποιεί το θείο λειτούργημα, οδηγεί τον ιερέα σε εκτροπές οδυνηρές. Μπορεί, επιτρέψτε μου να πω, να τον κάνει εξουσιαστή και κυρίαρχο, ότι δεν μπορεί να επιβάλλεται βάναυσα και αυστηρά των άλλων, να τον κάνει να βλέπει τον εκκλησιαστικό χώρο ως τόπο που μπορεί να καλλιεργεί τις φιλοδοξίες του για καριέρα, ανίψωση και επιβολή, να τον οδηγήσει ακόμη σε ένα λίαν ανώδυνο βόλεμα, μία εύκολη καλοπέραση με τυπική και αδιάφορη τύριση των θρησκευτικών ή επαγγελματικών του υποχρεώσεων και καθηκόντων. Δυστυχώ. Όταν δεν υπάρχει κλίση και κλίση με ηττα και γιώτα, μελέτη, προσευχή, συμβουλή και ακολουθεί κανείς την ιεροσύνη ανεπίγνωστα γιατί δεν μπόρεσε κάτι άλλο να κάνει, γιατί θα, και, γιατί θα έχει ένα βασικό απλά εισόδημα, χάνει την αίσθηση του μέτρου, το νόημα της σειράς κλίσεως και του θείου σκοπού και παραπέει σε κοσμικά εντελώς κριτήρια. Η βιασύνη η επερισκεψία, η εθεοφοβία ενίοτε, κάνει ορισμένου να λησμονούν ότι η ιεροσύνη είναι λειτουργήμα ιερό, συνεχής προσφορά, εθελούσια θυσία, αγώνας και άσκηση. Επίσης αγαπητοί μου αδελφοί δεν χρειάζεται βιασύνη ακόμη και για αγαθούς στόχους. Η βιασύνη για θέωση χαντάκωσε τους πρωτοπλάστους. Όλοι οι άνθρωποι σήμερα βιάζονται για τη σύντομη απόκτηση διαφόρων αγαθών. Η σύγχρονη εποχή μαστίζεται φοβερά από την επιπολαιότητα της βιασύνης. Η υπερδραστηριότητα χαρακτηρίζει τους επιτυχημένους για τον κόσμο. Δεν νομίζουμε όμως ότι θα πρέπει να εισέλθει στις εκκλησίες μας αυτό το ταραγμένο πνεύμα του εντυπωσιασμού, της ποσότητας και όχι της ποιότητας. Το κοσμικό ήθος παρουσιάζει δυναμισμό, ανταγωνισμό και πρωταγωνιτισμό. Το ερατικό ήθος εκφράζεται με την ταπείνωση, την υπομονή και την αγάπη. Στη ζωή του κληρικού θα πρέπει να κυριαρχεί σοβαρότητα, ισορροπία, διάκριση και κοσμιότητα. Αυτή η ζωή κυρίως του ιεραίου είναι ένα σιωπηλό κήρυγμα. Οι επίσκοποι, οι πνευματικοί, οι γονείς, οι κατηχητές, οι δάσκαλοι θα πρέπει να δημιουργήσουν ορθές ιερατικές κλίσεις. Τα κριτήρια να είναι πνευματικά και όχι κοσμικά, πριν κανείς γίνει κληρικός, θα πρέπει να γνωρίζει καλά ότι γίνεται επιμένας ψυχών αθανάτων και όχι δημόσιος υπάλληλος προς εκπλήρωση θρησκευτικών καθηκόντων και πλήρωση απλώς κενών εφημεριακών θέσεων. Αν δεν υπάρξει μεγάλη προσοχή στο θέμα αυτό, τότε θα έχουμε γνωστέ παρεκτροπές προς σκανδαλισμό των πιστών. Καθηγητής Εκκλησιαστικής Σχολής ο Αρχιμανδρίτης πατήρ Μακάριος Γρυνιαζάκης από την Κρήτη γράφει «Μεγάλη ευθύνη στην καλλιέργεια των ιερατικών κλήσεων έχουν οι εκκλησιαστικές και θεολογικές μα σχολέ, αλλά και οι υπεύθυνοι φορείς της Εκκλησίας. Γι' αυτό πρέπει να νιώσουμε άμεση και βαριά την ευθύνη μέσα μα. Μήπως ω δάσκαλοι των εκκλησιαστικών σχολών διδάσκομαι μία ακαδημαϊκή γνώση η οποία δεν θα ωφελήσει πουθενά έναν υποψήφιο κληρικό αλλά και μήπως ως πνευματικοί πατέρες και κληρικοί εμπνέουμε ενδιαφέρον για μία θύραθεν εκκλησιαστική σταδιοδρομία και όχι για τη σωστή διακονία των ανθρώπινων εμπειριών που είναι η αγάπη, η ζωή, ο θάνατος, το θαύμα, η οικογένεια, η θλίψη, η μετάνοια και ό,τι άλλο αποτελεί προϋπόθεση της καταθεών ζωή. ζωής. Στη σημερινή πραγματικότητα όλοι οι σπουδαστές θεολογικών και εκκλησιαστικών σχολών δεν ακολουθούν την αιρωσύνη. Αυτό βέβαια γινόταν πάντοτε. Όμως σήμερα Υπάρχουν σε αυτές τις σχολές και αυτοί που ηρωνεύονται την ιεροσύνη. Αλλά και όσοι από τους νέους ζουν μυστηριακή ζωή και ακολουθούν πιστάτα της Εκκλησίας μας, έχουν κάποια μικρά ή μεγάλα προβλήματα που χρήζουν διορθώσεις. Αυτά για παράδειγμα είναι το νοσηρό φαινόμενο της προσωπολατρίας της προσωποπαγού συνδέσεως με κάποιο ονομαστό ίσως γέροντα μόνο για να λένε ότι είναι πνευματικοπέδια του τάδε ή κάποιου φιλόδοξου και άπειρου νέου που υπόσχεται σύντομες πνευματικές αναβάσεις. Ένα άλλο είναι ο γνωστός ευσεβισμός, η τυποποίηση της πίστεως, η έκπτωση σε θρησκεία, η τήρηση στήρων τύπων και εξωτερικών στοιχείων και το άφημα της ουσία του καθαρού βιώματος, της ορθοδοξίας και ορθοπραξίας. Ακόμη, ο εκκλησιαστικός φανατισμός, συνδυασμένο με τυπολατρία, παλαιομερολογιτισμό, παραδοσιοπληξία, ακρότητες, υπεράγαν αυστηρότητε, μονομέρειες, παρερμηνίες, φατριασμός και αυταρχισμός. Υπάρχει ακόμη και η κατηγορία αυτών που όλα τα βλέπουν αραχνιασμένα μέσα στην Εκκλησία και χρήζουν λέγουν ανακαινήσεως και ανανεώσεως. Θέλουν οι μοντερνιστές αυτοί να ανατρέψουν την ας πούμε καθεστική ατάξη, να δημιουργήσουν απλουστεύσεις, συντομεύσει, ευκολίες και διορθώσεις. Οι φιλόδοξοι αυτοί συνήθως συμβαδίζουν με τους ικουμενιστές και τους συγκριτιστές. Την ιεροσύνη κανείς καλείται να ακολουθήσει με γνώση, φόβο Θεού, θερμή πίστη και ταπείνωση. Κανείς δεν είναι άξιος γι' αυτή. Κατά το άφατο έλεος του Θεού προχωρά αν δεν τον ελέγχει συνείδηση όταν τον προτρέπει ο πνευματικός και όχι γιατί είναι κάποιος Άγιος. Μερικές φορές σημείο της κλήσεως μπορεί να είναι ένα απλό καθημερινό γεγονός. Κανείς δεν προσήλθε στην Εκκλησία απρόσκλητο. Σημαντική στο θέμα της ακολουθήσεως της Ιερατικής Οδού είναι η παρουσία της εμπειρίας του πνευματικού Πατέρα, ο οποίος με τη διάκριση τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και τον τρόπο του θα συνδράμει. Δεν μπορεί ένας υποψήφιος ιερέας να μην έχει μόνιμο πνευματικό. Αυτό θα δώσει τη συμμαρτυρία. Δεν μπορεί να δίνει συμμαρτυρία ένας που βλέπει τον υποψήφιο κληρικό την παραμονή της χειροτονίας του. Δεν μπορεί και ένας ιερεύς να μην έχει πνευματικό. Όλα τα προβλήματα της Εκκλησίας προέρχονται από ασύμβουλους και ανιπακούς. Είναι ανάγκη λοιπόν να βρεθεί κατάλληλος πνευματικός, Συνετό σόφρον, σοβαρός. Επιτρέψτε μου αγαπητοί μου να επιμείνω λίγο στο σημείο αυτό. Ορισμένοι έχουν εντελώς λαθεμένα κριτήρια στην επιλογή πνευματικού. Έχουν μία εντύπωση, μία ιδέα, μία αρέσκεια, μία φαντασία ότι ο πνευματικός πρέπει να είναι έτσι και έτσι και έτσι τον ακολουθούν. Να είναι ονομαστός και σε κάποια θέση και με υψηλέ γνωριμίες για να προωθήσει και τους ίδιους να είναι νέος, ωραίος, μορφωμένος, φιλόδωρος, φιλελεύθερος, μοντέρνος, με περιποιημένα μαλλιά και γένια. Άλλοι πάλι ταυτίζουν την αγιότητα με τα μακριά γένια, τα χτένιστα μαλλιά και την υπερβολική αυστηρότητα αυτών που θέτουν μεγάλους κανόνες. Η επίοικια και αδιάκριτη ανεκτικότητα και δικαιολόγηση των πρώτων καθώς και η βαναυσότητα και συνεχής επιτίμηση των δευτέρων, δεν θα έχει νομίζουμε έση αποτελέσματα. Η γνησιότητα, η αυθεντικότητα, η ελιθινότητα έχει σημασία και αυτά θα πρέπει να κοσμούν τον κάθε πνευματικό και αυτά μόνο να προσελκύουν και όχι υποκριτικά στολίδια και τεχνητά χαρίσματα». Μία βασική αρετή του κάθε πνευματικού θα πρέπει να είναι η διάκριση που δυστυχώς συχνά απουσιάζει. Έτσι δεν εξέρχεται κανείς από το εξομολογητήριο εξυπαιτιότητός του πάντα αναπαυμένος. Η έλλειψη της αρετής της διακρίσεως δημιουργεί προβλήματα και κάποτε βασανίζει ψυχές. Με διάκριση επί οίκια, ε, με το φιλότιμο, θα βοηθήσει κανείς καλύτερα τους δυσκολεμένου. Αναποφάσεις τους μπερδεμένου και ανέραστος νέους που δεν ξέρουν να αγαπούν αλλά και που κανεί δεν τους αγάπης αληθινά. Αξίζει ο πνευματικός πατέρας να είναι περισσότερο πρακτικός παρά θεωρητικός. Να έπαθε και να έμαθε και να μην μεταδίδει υψηλές θεωρίες μόνο από τα βιβλία. Η κύρια φροντίδα του νάνε είναι η σωτηρία της ψυχής του εξομολογουμένου να τον μάθει να αγαπά πρώτα το Χριστό και μετά τους άλλους, να μην τον συνδέει συναισθηματικά μαζί του ούτε και με τον εαυτό του. Η εξομολόγηση ενός υποψήφιου κληρικού δεν πρέπει να εξαντλείται μόνο στη μη των σαρκικών αμαρτιών που βεβαίως αποτελούν σοβαρά κολλήματα, αλλά και στα υπόλοιπα θανάσιμα αμαρτήματα όπως είναι η φιλαργυρία και ο θυμός. Αν κανείς δεν έχει ορθή πίστη, αγάπη στην εκκλησία πραγματική, δεν αισθάνεται την ιεροσύνη λειτουργήμα, τότε και καθαρός να είναι από σαρκικές αμαρτίες δεν μπορεί να γίνει ιερεύς του υψίστου. Η είσοδος στην ιεροσύνη θα πρέπει να γίνεται με αληθινή ταπείνωση και εγκάρδια ευγνωμοσύνη και όχι με διεκδικήσει και απαιτήσει. Έτσι θα αποκτηθεί η απαραίτητη εκκλησιαστική συνείδηση και το αγιοπατερικό φρόνημα του ορθοδόξου ήθους και ύφου που μιλά για μετάνοια, αγώνα και άσκηση. Στα σκητικά έργα του Αβάι Σάκ λαμβάνουμε μεγάλη λαμβάνουμε μεγάλη παρηγοριά όταν λέγει «Αν δεν μπορείς να νηστέψεις δύο ημέρες, νήστεψε μία. Αν δεν μπορεις να νιστέψει δυο ούτε αυτό, μη σηκώνεσαι από το τραπέζι χορτάτος. Αν δεν μπορείς να κάνεις ελεημοσύνη, μπορείς να έχεις συνέστηση της αμαρτωλότητός σου. Αν δεν μπορείς να είσαι ειρηνικός, μπορείς να μην είσαι φιλοτάραχο. Αν δεν μπορείς να γίνεις σπουδαίος αγωνιστής, τουλάχιστον κράτα καθαρή τη σκέψη σου. το λοιπόν αδελφοί μου το αγωνιστικό φρόνιμα στους ιερείς μα. Αν δεν το έχουν πώς θα το εμπνεύσουν στους πιστούς. Αν αφήνεται η αικηδία να χρονίζει έρχεται η οκνηρία, η νοχέλια, η βαριέστημάρα και για τα βασικά. Να βαριέσαι να κάνεις ένα εσπερινό να κάνεις εντελώς τυπικά και συνηθισμένα την ανέμακτη θεία ιερουργία. Η ιερατική διακονία είναι μία συνεχής θυσία. Η χριστιανική αγάπη είναι πάντοτε θυσιαστική. Η πνευματική ζωή, η πορεία προς τον αγιασμό, απαιτεί προσωπική θυσία, κόστος, άσκηση, αγώνα. Η αληθινή χριστιανική πνευματική ζωή δεν είναι ποτέ αγχώδης και σκληρή, αλλά ευχάριστη, ελεύθερη και χαρούμενη, αφού μα συνδέει με την πηγή της χαράς τον Χριστό. Τα Άγια Μυστήρια, η προσευχή, η μελέτη ενισχύουν σημαντικά τον ηρατικό αγώνα. Η μελέτη δεν είναι μόνο για να ετοιμαστεί ένα κήρυγμα ή να απαντηθεί ένα ερώτημα που θα τεθεί, αλλά και για την προσωπική κατάρτιση και ενδυνάμωση, για την ωφέλιμη και κατανοητική αυτοκριτική. Επιστεύουν πολλοί ιερεί ότι για όλα τα αναφιόμενα εκκλησιαστικά ζητήματα μπορούν να έχουν πάντοτε γνώμη και να την καταθέτουν και ορισμένοι μάλιστα θέλουν να την επιβάλλουν. Δεν είναι όμως έτσι. Μέσα στην Εκκλησία, η αλήθεια δεν είναι αποτέλεσμα διαλόγων, ατέρμονων συζητήσεων, ανταλλαγής απόψεων, πλειοψηφίας και δημοκρατικότητος. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν αναζητάτε η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ο Χριστός, και παραμένει αναλύωτα ακέραια μέσα στην Εκκλησία, αμέριστη η αλήθεια και αδιέρετη. Αρκετέ φορέ στην εκκλησιαστική ιστορία η αλήθεια διατηρήθηκε σε ελαχιστότατε μειοψηφίε. Μέγα Αθανάσιος, Μάξιμο Ομολογητή, Θεόδωρο Ο Στουδήτη, Σιμεών Ο Νέο Θεολόγο, Μέγα Φώτιο, Μάρκο Ο Ευγενικό, Γρηγόριο Παλαμάς, Νικόδημος ο Αγιορήτης. Συχνά οι ιερείς καταφέρονται και δίκαια κατά της ιεροκατηγορίας. Όμως οι ίδιοι οι άλλοι γίνονται κατήγοροι των συναδέλφων τους ή τουλάχιστον τους κουτσομπολεύουν, ηρωνεύονται και σχολιάζουν αρνητικά. Ξέρετε αδελφή μου, πολλά από τα εκκλησιαστικά σκάνδαλα στα μέσα ενημερώσεως προέρχονται συνήθως από ρασοφόρους που καταγγέλνουν ανώνυμα άλλους ρασοφόρους. Το ερατικό ήθος και ύφο σήμερα καλείται να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στον καταταλαιπωρημένο κόσμο από μύρια καθημερινά και μεγάλα προβλήματα. Ο ιερεύς θα πρέπει να παρουσιαστεί ενώπιον των πονεμένων ανθρώπων, ως ο κήρυκας της αγάπης, ο συμφιλιωτής, ο θεραπευτής, ο Μεσίτης, ο Παροχέας της Χάριτος, αλλά και ο Πατέρας που θα μιλήσει για μια βαθιά και ουσιαστική σχέση του φτωχού, του αρρώστου, του άνεργου, του θλιμμένου με τον Παντοδύναμο Θεό. Δεν μπορεί να τα λύσει όλα αμέσως. Δεν είναι κάποιος ταχυδακτυλουργός και μάγος. Θα μιλήσει με κατανόηση για υπομονή, για παιδαγωγική δοκιμασία ενό παναγάθου Θεού που ακούει τι προσευχέ όλων, που θέλει όλου να του σώσει και να του φέρει σε επίγνωση με διάφορου τρόπου. Πρέπει να μιλήσουμε υπομονετικά και επίμονα με του ανθρώπου, ώστε να τα βρούμε το Θεό. Η ποιμαντική διακονία θέλει πάντοτε σεμνότητα και ταπείνωση. Λυσμονήσαμε την προσευχή και πιάσαμε νέου τρόπου ποιμαντική μακριά από τους Ιερούς Ναούς. Ο Ιερεύς Κύριος όμως είναι λειτουργός. Κινήσεις προ εντυπωσιασμό μακριά από το Άγιο Θυσιαστήριο δεν θα έχουν σημαντικά αποτελέσματα. Δεν θα κερδίσουμε τον πολύ κόσμο με ανίερες παραχωρήσεις, ανεπίτρεπτες υποχωρήσεις και αντιευαγγελικούς συμβιβασμού. Έτσι... Θα δημιουργήσουμε μία εκοσμικευμένη Εκκλησία και θα τη μετατρέψουμε σε ταμείο κοινωνικής πρόνοιας. Η Εκκλησία καλείται να δώσει πρότιστα πνευματικές λύσεις στα αναφιόμενα καθημερινά διάφορα κοινωνικά προβλήματα. Παρατηρείται, θα λέγαμε, μια ντροπή να μιλήσει κανείς για ταπείνωση, μετάνοια, προσευχή. Το κήρυγμα, όπως κι άλλοτε έχουμε πει, καταντά να είναι κοινωνικό σχόλιο και δεν μιλά για παθοκτονία, για αρετές, για αγιασμό, σωτηρία και λύτρωση. Συχνά πυκνά αφήνουμε τη χριστολογία, την αγιολογία, την πατρολογία και τη σωτηριολογία και ασχολούμεθα με την κοινωνιολογία, γινόμενοι ανθρωπάρες και εξυγχρονιστές. Δεν λέμε ότι δεν χρειάζεται η φιλανθρωπία, αλλά αυτή πρέπει να συνδυάζεται με τη σωτηρία της φυχής του πεινασμένου ή πενωμένου. Ο ιερεύσε, επαναλαμβάνουμε, κύρια και πρότιστα είναι λειτουργός. Είναι δηλαδή προσευχόμενος. Προσεύχεται για τον ίδιο και το πίμνιό του. Προσευχόμενοι, εναποθέτουμε τη λύση των προβλημάτων στον Θεό. Τι πιο καλύτερο. Μη προσευχόμενοι, προσπαθούμε να δώσουμε δικές μας λύσεις. Τα δύνατα όμως τους ανθρώπους είναι δυνατά στον Θεό. Λυσμονήσαμε κάποτε τη δύναμη της προσευχής, του σαρανταλίτουργου, των αγρυπνιών, των παρακλήσεων, των αγιασμών, των ευχελέων. Έγιναν δυστυχώς κάποτε επαγγελματικές πράξεις και όχι αγιαστικά μέσα, θεραπευτικά, ενισχυτικά, παρηγορητικά, συγχωρητικά Η προσφυγή στην προσευχή θεωρείται σαν συνταγή του παρελθόντος. Θεωρούμε τη γνώση, την ευφυΐα, την ικανότητα και τη δύναμή μας πιο ισχυρά και αποτελεσματικά μέσα. Αισθανόμεθα ότι εμείς προσφέρουμε, δεν αφήνουμε φαίνεται να προσφέρει ο Θεός. Είναι ανάγκη μεγάλη αγαπητή μου αδελφοί να επαναφέρουμε το γνήσιο λειτουργικό και προσευχητικό ήθος και ύφο της Ορθοδόξου Παραδόσεως της Ενορίες για ουσιαστική μεταμόρφωση με τη χάρη του Πνεύματος, την αγιαστική, αγιοπνευματική δρόσο, τη Θεοδόρητη χαρά, τη χαρισματική κάθαρση. Ο ίδιος ο ιερεύς πρέπει να είναι μια εικόνα προσευχής. Σημασία δεν έχει το τι κάνει, το τι φαίνεται, αλλά το τι είναι στην ουσία, Κατά βάθος. Σήμερα, βέβαια, μεγάλη σημασία δίνεται στο φαίνεστε και όχι στο είναι. Έτσι, άνθρωποι υποκρίνονται. Μην παρασυρθούμε από το πνεύμα αυτό, το δαιμονοκίνητο, τις ευκολίες, τη υποκρισίες, τη ευσεβούς ηθοποιία και μολυνθεί η ιερή διακονία. Η κόσμια παρουσία μέσα στον κόσμο θα πρέπει να είναι πάντοτε. Ήχνος Χριστού, ευωδία Χριστού, παρουσία Χριστού, μαρτυρία Χριστού. Είναι κρίμα να μη χαίρεται ο ιερεύς στην ιεροσύνη του, να μη μεταδίδει τη χαρά του λειτουργήματός του και στους νέους, ώστε να ακολουθήσουν αυτήν την ωραία και ιερή οδό. Ο ιερεύς θα πρέπει να είναι τίμιος, ντόμπρος, ειλικρινής, ανεπιτίδευτο ταπεινο και σοβαρός παντού και πάντοτε» να μην παρασύρεται από τους διάφορους κατακαιρούς ανέμου: ιδεολογιών, σκοπιμοτήτων και συμφερόντων. Να ζει, να αναπνέει και να κινείται στο κλίμα του Ιερού Ευαγγελίου. Παρατηρείτε σήμερα το φαινόμενο του καιροσκοπισμού, του λαϊκισμού και του αυτοσχεδιασμού. Αυτά απλά σημαίνουν όταν θέλει ένας ιερεύς να κερδίσει τον άλλο και του χαϊδεύει τα πάθη, να τα παραβλέπει, τα ξεπερνά για να τον ικανοποιήσει και να τον έχει με το μέρος του. Η πράξη αυτή είναι ανίερη και αντιευαγγελική σαφώς. Όταν ο Ιερέας επενεί πράξεις, κολακεύει πρόσωπα, τιμά ανέντιμους μόνο και μόνο για να έχει τη λαϊκή αποδοχή και να επενείται ως μεγαλόψυχος αμαρτάνει. Όταν κανείς πάλι από μία σκέτη αντίδραση, από μία στήρα αντιπολιτευτική στάση αυτοσχεδιάζει, ανατρέπει, πρωτοτυπεί για να θαυμάζεται και ηρωοποιείται, λαθεύει και αστοχή εκτρα. Όταν για την προσωπική προβολή προσλαμβάνονται λαθεμένα ήθη και μάλιστα επαινούνται, αυτό είναι ανεπίτρεπτο και καθόλου θεάρεστο. Στον κόσμο πρέπει να μεταφέρουμε το σωτηριώδες θέλημα του Θεού κι όχι να μεταφέρουμε στην Εκκλησία το κοσμικό ηθος και πνεύμα. Ο συσχηματισμός με τον κόσμο κατά τον Απόστολο Παύλο αποτελεί εκοσμίκευση. Καλούμεθα με ωραίο τρόπο να μεταμορφώσουμε τον κόσμο. Αφού δεν είμαστε τέλη, καθαροί και άγιοι, μπορούμε να κηρύττουμε. Αν το κήρυγμα ανήκει μόνο στους Αγίους, τότε από αιώνε θα έπρεπε να παύσει. Κανείς να μην μιλά και γράφει, γιατί ποιος ποτέ μπορεί να πει άνετα ότι είναι Άγιος και δικαιωματικά μιλάει και γράφει; Οι λόγοι μας μας ελέγχουν, μας ταπεινώνουν. Ζητάμε από τους άλλους αυτά που δεν πράττουμε οι ίδιοι. Ο Άγιος Χρυσόστομος λέγει πως όταν μιλά ο Κήρυκας, μιλά ο Χριστός και Αυτόν ακούμε. Και πάλι λέγει ότι ο Κήρυκας πρώτον ακροατή, έχει το αυτή του που είναι πολύ κοντά του. Βέβαια, δεν είναι για όλους το κήρυγμα και όλοι πρέπει να προετοιμάζονται όσο και αν είναι έμπειροι. Αν κάποιος συμβουλεύει κάποιον να απαλλαγεί από ένα πάθος και διακατέχει το ίδιο από αυτό, τότε μπορεί να ταπεινωθεί, να ντραπεί και να διορθωθεί κι ο ίδιος. Με μεγάλη λύπη άκουσα η να μου λέει πως τον απασχολούσε κάποιο σοβαρό πάθος και ο πνευματικός του δεν τον κανόνιζε γιατί και εκείνος είχε το ίδιο πάθος. Το κήρυγμα δεν πρέπει να τοποθετείτε στο τι εμείς κάνουμε και μπορούμε, αλλά στο τι θέλει ο Θεός. Το θέλημα του Θεού θα μεταδώσουμε και όχι τον οσυρό βιωμά μας. Ο καθένας ακούει το κήρυγμα για τον εαυτό του. Ο ιερεύς δεν είναι ανώτερος, κυρίαρχος και εξουσιαστής. Δεν αποτελεί τάξη και κάστα, αλλά είναι διάκονος των μυστηρίων του Θεού και τη συμπαραστάσεως προσωτηρία των αδελφών του. Συμπλέγματα υπεροχής, υπεροψίας και αυταρέσχειας θα δυσχεράνουν πολύ το έργο του ιερέως. Ούτε θα πρέπει να βάζει ετικέτες στους ανθρώπους, ούτε να προτιμά τους πλούσιους, τους άρχοντες, τους σπουδαίους και να μελεί των καταφρονεμένων. Είναι άπρεπο τους ανώτερους ο να είναι ευγενής και στους κατώτερους αγενής, να τιμά τους υψηλά ειστάμενος και να κεραυνοβολεί τους χαμηλά. Η ευγένεια, η ευπρέπεια, η τάξη, η καθαρότητα αξίζει και πρέπει να στολίζουν τον κάθε ιερέα. Περισσότερα κερδίζουμε με τον καλό τρόπο και την πραότητα, την ανεκτικότητα και με το να ρίχνουμε τους ανθρώπους στο Άγιο Φιλότιμο, όπως έλεγε ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Είναι αλήθεια αγαπητοί μου πως οι άνθρωποι σήμερα έχουν μεγάλη την ανάγκη της οικονομίας. Δεν θα πρέπει όμως να λισμονούμε την ακρίβεια. Δεν θα πρέπει η οικονομία να γίνει κανόνας και η ακρίβεια σπάνια εξέρεση. Οι ιεροί κανόνες έλεγε ο μακαριστός και επιφανής πατήρ επιφάνιος το Δρόπλος, δεν είναι κανόνια για να πυροβολούμε τους πιστούς. Ο χαρισματούχος γέροντας Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης συχνά έλεγε πως πολύ μετάνιωσε για τη μεγάλη αυστηρότητα που είχε ως νεαρός κληρικός. Ο γνωστότατος γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης προσπαθούσε να παρηγορήσει τους αμαρτωλούς με το να τους φιλοτιμεί και να μην του μεγαλώνει το μεγάλο πόνο της αμαρτίας. Χρειάζεται διακριτική αγάπη στους απογοητευμένους και διακριτική αυστηρότητα σε όσους έχουν πάρει αέρα τα μυαλά τους και νομίζουν ότι είναι κάποιοι Άγιοι. Όλοι έχουμε ανάγκη μετάνοιας βαθύτερης και καλύτερης παραδόσεως στο θέλημα του Θεού. Ποτέ ο ιερεύς δεν πρέπει να πελπίσει κανένα άνθρωπο. Καλούμεθα να ακούσουμε με προσοχή τον πόνο του κάθε ανθρώπου και να το συνδράμουμε με τα όπλα της πίστεως για την ανόρθωσή του από το τέλμα της φθοράς και της δαιμονικής απάτης. Ο Χριστός λέγει δεν ήλθε να κρίνει αλλά να σώσει. Δεν ήλθε να διακονηθεί αλλά να διακονήσει, να θεραπεύσει τους ασθενείς, να ανασηκώσει τους πεσμένους, να αναστήσει τους συντετριμένους. Ο Χριστός είναι η αυτοαλήθεια, η αυτοαγάπη, το φως, η ζωή. Ο Χριστός είναι διδάσκαλος, προφήτης, απόστολος, ιατρός και πατέρας. Ο Χριστός είναι το πρότυπο όλων μας, η ανυπέρβλητη αγάπη Του, η καταπληκτική ελευθερία Του, η υπέροχη πραοτητά Του, η σαγυνευτική ανεκτικότητα. Η θεραπευτική επίοικαια και συγκαταβατικότητά Του δεν θα πρέπει απλά μόνο να μας συγκινούν αλλά και να μας διδάσκουν. Ο Χριστός είναι ο μόνος που μπορεί να μας εξουσιάσει και δεν μας εξουσιάζει. Μας εξουσιάζει με την αγάπη Του, απλώνοντας τα χέρια Του στον Σταυρό επί του Γολγοθά. Ο Χριστός λοιπόν ας είναι πάντοτε το συνεχές πρότυπο όλων μας. Η παρουσία του Επισκόπου στην τοπική Εκκλησία είναι βασική και αποτελεί σημαντική προτεραιότητα και πρόσωπο πάντα που σέβεται και τιμάται δίχως αυτά να τα πετεί ο ίδιος αλλά να τα εμπνέει. Το οφειλόμενο σέβας και η πρέπουσα τιμή δεν έγινε μόνο στην απαραίτητη μνημόνευση του ονόματός του στις Ιερές Ακολουθίες αλλά στη λήψη ευλογία για κάθε εκκλησιαστική πρωτοβουλία. Ανευλόγητες από τον Επίσκοπο πράξεις δεν θα έχουν καλή εξέλιξη. Όταν μάλιστα τη θέση του Επισκόπου δίνουν ορισμένη σε πρόσωπα της πολιτικής και αυτά υπολογίζουν και αυτά συμβουλεύονται και αυτά ακολουθούν πρόκειται για καθαρά εκοσμικευμένες τακτικές και συμπεριφορές. Το ράσο του ιερέως πρέπει πάντοτε να παραμένει μαύρο και ποτέ να μην χρωματίζεται πολιτικά, γιατί έτσι διαιρεί το ποιμνιό του. Οι ιερείς είναι τα χέρια και τα πόδια του Επισκόπου. Ο Επίσκοπος πρέπει να συνεργάζεται με τους ιερείς του και όχι να τους επιβάλλεται δυναστικά. Οι ιερείς θα πρέπει να εργάζονται για την προάσπιση, ανίψωση, υπεράσπιση, θωράκιση, ενδυνάμωση του Επισκόπου τους και όχι για τη φθορά του. Η φθορά του Επισκόπου έχει επίπτωση στο όλο εκκλησιαστικό σώμα, επάνω σε όλους μας. Ακόμη κι αν είναι δύσκολος ο Επίσκοπος, θα πρέπει να κάνουμε υπομονή και υπακοή. Κατά τους Ιερούς Κανόνες, μόνο όταν ο Επίσκοπος κηρύξει αίρεση, μπορούμε να κάνουμε ανυπακοή και τότε θα πρέπει να καταδικαστεί από σύνοδο. Ο Επίσκοπος δεν μπορεί να απαιτεί υπακοή, αλλά να εμπνέει την αγαθή συνεργασία. Ο επίσκοπο δεν είναι διευθυντής ή στρατηγός, αλλά ποιμένας πατέρας. Κατά το γνήσιο εκκλησιαστικό ήθος και ύφος, η υπακοή είναι ηθος και ύφο, η ελευθερίας και η ανυπακοή πράξη εγωισμού. Η ανυπακοή δεν θεραπεύεται μόνο με σκληρή τιμωρία, αλλά και με προσευχή, συμβουλή αγαθή, ταπείνωση και φιλότιμο. Συνήθω προέχει το προσωπικό μας συμφέρον, και όχι το καλό της Εκκλησίας μας. Αυτό όμως δεν είναι ορθόδοξο ήθος και ύφο. Ο επίσκοπο δεν μπορεί να εκβιάζει, να εκφοβίζει, να απειλεί, αλλά να εμπνέει, να παραδειγματίζει, να νουθετεί με αγάπη πολύ αξεκούραστα. Οι εμονές στην αδιαλαξία δημιούργησαν ταραχές, παρατάξεις, φατρίες και σχίσματα φοβερά που ταλεπόρισαν την Εκκλησία. Η αίρεση διαστρέφει το δόγμα. Το σχίσμα διαστρέφει το ήθος της εκκλησίας. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Εισερχόμενοι στην εκκλησία εισήλθαμε βαστώντας τον Σταυρό του Χριστού που σημαίνει άσκηση, αγώνα, μαρτύριο, ανάβαση και κακοπάθεια. Η ιεροσύνη, ο μοναχισμός είναι χώροι αγώνων. Δεν γίνεται κανείς ιερεύς για να γίνει επίσκοπος. Δεν γίνεται κανείς μοναχός για να γίνει ηγούμενος. Δεν αδικεί το ιερεύς όταν δεν γίνεται επίσκοπος ούτε ο μοναχός όταν δεν γίνεται ηγούμενος. Η εκκλησία δεν μας χρωστά τίποτε. Μόνο εμείς τις χρωστάμε. Η εκκλησία πορεύεται ασφαλώς και δίχως εμά Η εκκλησία σώζει και δεν σώζεται από κανένα μας. Αν υποθέσουμε πάλι ότι είμαι θα αδικημένοι, πάντω αυτοί μακαρίζονται από τον κύριο και όχι οι δικαιωμένοι. Βέβαια, το Ευαγγέλιο δεν δικαιολογεί του άδικου. Οι άγιοι του συναξαριστή του μυροβόλου, με τι αδικίες, τις ταλαιπωρίε, τι εξωρίε, έγιναν πιο άγιοι. Ασύρινευμε ειρηνεύουμε λοιπόν όλοι μέσα στην αγκάλη τη Ορθόδοξη Εκκλησία μα. Ένα τελευταίο θέμα είναι ότι και οι συνεργάτες της Εκκλησίας γενικά θα πρέπει να είναι του αναλόγου εκκλησιαστικού ήθους γιατί διαφορετικά θα παρουσιάζουν μία εικόνα που θα διασύρει την Εκκλησία. Οι ίδιοι δε θα νομίζουν ότι υπερασπίζουν το κύρος της Εκκλησίας με το να διαπομπεύουν τους ιερεί Οι συνεργάτες τη Εκκλησίας θα πρέπει να αγαπούν ειλικρινά την Εκκλησία. Απόψε εμεί κάναμε απλές νύξεις για το ιερατικό ήθος εν πολύ πράγματι αγάπη. Ευχαρίστος θα μπορούσαμε σε μια άλλη εκπομπή να συζητήσουμε τυχόν ενστάσεις και διαφορετικές απόψεις ή και αναλύσεις και επεξηγήσεις. Η πρόθεσή μας πάντω αγαπητοί μου ήταν αγαθή. Αν κάποιον λυπήσαμε ή, και μπορεί να σκανδαλίσαμε ή λικρινα ζητούμε να μας συγχωρέσει. Ο Απόστολος Παύλος έγραφε σε επιστολή του προς τους Ρωμαίους «Όσοι αγαπούν τον Θεό να είναι σίγουροι πως θα τους συνδράμει ώστε όλα τα έργα τους να έχουν καλή έκβαση και αίσιο αποτέλεσμα». Σας το εύχομαι εγκάρδια και ταπεινά. Θέλω να ελπίζω πως με τους ταπεινούς αυτούς λόγους με ετέφερα κάτι από την ευωδία του αθωνικού μοσχοθυμιάματος σε ψυχές φιλόθες που αγαπούν τον αγώνα και προσπαθούν μέσα στις δύσκολες ημέρες μας να διατηρήσουν καθαρότητα κάθε μορφής. Ο Κύριος ασευλογεί πλούσια την καλή τους προαίρεση και διάθεση. Ευχαριστίες στον καλό ηχολύπτη Θανάση Παντελιώ. Καλό σας βράδυ αγαπητή μου και η Παναγία να σας σκεπάζει με το μαφόριτις. τη. Μεταξύ αποδείπνου και μεσονικτικού. λόγι απο τον ιερό άθωμα με τον μοναχό Μωυσή Αγιορίτη